Συμπολίτε μου, καλούμαστε να μετατρέψουμε του μήνε που έρχονται σε μια γέφυρα η οποία από την άμυνα για την υγεία θα μα περάσει στην επίθεση προ την πρόοδο. <συμπολίτες> για να περάσουμε από την πλευρά τη ύφεση στην όχθη τη ανάπτυξη <συμπολίτες> όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα. Συμπολίτε μου, στου επισκέπτε μα θα γίνονται δειγματοληπτικά τεστ και θα τηρούνται τα γενικά υγειονομικά μα πρωτόκολλα που δεν θα σκιάσουν ωστόσο ούτε το λαμπερό μας σύλλιο. Ούτε τη φυσική όμορφια τη Ελλάδο. Τα κρυσφήγετα τη οπτασία μα βρήκε η πνοή του χθε που πατινάζει στον πάγο τη αδιαφορία και πήρε τα μαλλιά μα και τα έκανε θερινή κατασκήνωση. Ποπ. Είμαι σίγουρο ότι αυτέ οι παρακαταθήκε δεν θα γίνουν κάστρα στην άμμο Ποπ. που θα σβήσει το καλοκαιρινό κύμα. Λύσε τα μαλλιά σου και τρέξε με γυμνά μοσχάρια στην επιστροφή του χειρισμού. Ποπ. Στην αρχή τη γέφυρα που έχουμε διασχίσουμε, λοιπόν, σα ζητώ να κάνουμε το φετινό καλοκαίρι. Επίλογο της κρίσης και πρόλογο της αναγέννησης. <Ποπό> και όπως πάντα, με το ρεαλισμό και με χάρτη μας το μελετημένο σχέδιο. Συμπολίτε μου. Η συνείδηση της προχθεσινής νύχτας κυματίζει ακόμα στον Ευλαδή Παπαθήγκο. Και να είστε σίγουροι, μαζί θα τα καταφέρουμε και πάλι. Στον Ευλαδή Παπαθήγκο. <Ποπό> Μα δεν ήταν διάγγελμα Μα αυτό. τι ήταν αυτός Με Αυτό ήταν ποιητική βραδιά χτες βράδυ Πώς. Κάτσαμε όλοι και είχαμε λογοτεχνική βραδιά Τι λαμπερίοι, τι γέφυρε. Με τον Κυριάκο τώρα Με αυτό. τον Κυριάκο, δηλαδή... ποιος του γράφει το κείμενο Τι έχουν πάθει στο μαξί Έχει πάει το Βρόντι ναι. δυο γόνατα <laughs> Κάτσαν εκεί και ότι ποιητικό υπήρχε, ωραίε εικόνε με τους τουρίστε. Έχει βγάλει και 7-8 διαγγέλματα. Στην αρχή ήταν σοβαρή, το δεύτερο εντάξει, από το τρίτο και μετά έχει αρχίσει η απογείωση. Η κορυφογραμμή που σκίζει τον ουρανό στη μέση και. Ναι, και αυτό. Και πώς... αυτό ο, κάτι... ο Ιλιόπουλο από την Αλίκη Βουλιουκλάκη που τι διαβάζει ποιήσει για να μάθει εκεί στο δόλωμα. Νομίζω ταιριάζει απόλυτα. Σαν κάτι ποιήματα που λένε ότι τα πάνια ήταν. Βάλαμε τον Ιλιόπουλο. Όχι, Κάναμε μία παρομοίωση. Πα και σε δεύτερη, τώρα μα πα και σε δεύτερη. Ναι, γιατί ο Ιλιόπλου είναι, είναι μια ποιότητα, δεν θέλω. Έτσι το χάνετε. Εμένα μου έκανε πιο φιλόδοξο. Ποιοι το χάνετε. Τι συζητήσαμε εμεί. Δεν μπαίνετε σε πλαίσια. Δεν είμαι σε έμμεση, στον πληθυντικό επιτέλου. Όχι, δεν σας Είστε πολύ που το κάνετε αυτό. Και εσύ τι είσαι ο ξεχωριστό. Ε, τι άλλο. <laughs> Προφανώ. Με βλέπει, έχει τυφλωθεί. Από την πολύ. Επειδή βλέπω λοιπόν. Ξέρω και εκτιμώ. Βλέπω αυτό που λέω. Έτσι λοιπόν είχαμε την ποιτική βραδιά χθε. Και περάσαμε πάρα πολύ όμορφα. Έρχονται, έρχονται οι τουρίστες, ούτε τεστ, ούτε τίποτα, Συγχά, κάτι δειγματοληπτικά. Θα, θα τους φιλήσουμε. Όλοι μέσα στα αεροπλάνα θα μπαίνουν κανονικά. Κατά τα άλλα η πλατεία της Αγίας Παρασκευής ήταν το πρόβλημα. Μπορεί να, να πέρα πέρα ξύλιο, μπορεί να πέσει φίλο, μπορεί να του κλαπώσει και του τουρίστε. Ξέρετε, θα μαζευτούν στην Αγία Παρασκευή. Εκεί το. Στην Αγία Παρασκευή. Αν πάνε στην Ομόνια, λοιπόν, το... πασά. Κανονικά. Και του τριβάνει, δεν του απασχολεί. Πέρα όμω από τον τουρισμό και το λαμπερό μασίλιο και τι γέφυρε που χτίζουμε και όλα αυτά τα πολύ ωραία που έλεγε ο Κυριακό Μητσοτάκη. Είπε και κάτι μέτρα. Ναι, είπε και κάποια μέτρα. Και μετά ήρθαν οι να τα εξειδικεύσουν και από χθε οι υπουργοί δίνουν για να τα εξειδικεύσουν. Ένα τεράστιο θέμα είναι εργαζόμενοι. Και οι επιχειρήσεις. Γιατί όπω ξέρουμε, οι είμαστε στον καπιταλισμό. Τώρα, όλα είναι σχετικά, αφού είμαστε στον καπιταλισμό. Είναι εργαζόμενοι ε, εντάξει. Ε, είμαστε. Πώ να του τι είμαστε, Μπαλαρίνε. Όχι, δεν είσαι είναι, μπαλαρίνες είναι και εργαζόμενοι. Εργαζόμενο, αλλά... απασχολούμενο, αυτοαπασχολούμενο. Ναι. Σε αναστολή. Αυτό, Αυτό... έχει λίγο φλου. Ε, ε, στο μυαλό και του. και θα το, και το κάνει την πανδημία. Ναι, λίγο πιο φλού τώρα. Ναι, αλλά έρχεται όμως ο Άδωνης να δώσει οδηγίες τώρα προς τους εργαζόμενους. Όχι στους εργοδότες. Προς θα ακούσεις, δίνει και στους εργοδότες. Αλλά ε, το βάζει όλο αυτό, θολώνει λίγο το τοπίο, η αξία και η εντολή κανονική είναι προς τους εργαζόμενους. Θα δουλέψουμε φέτος με λίγη λιγότερη κρίνια, με λίγο με μεγαλύτερη συνεπευθυνότη ο εργαζόμενο πρέπει να προσέχει την επιχείρησή του, ο να προσέχει την επιχείρησή του, η επιχείρηση να προσέχει τον εργαζόμενο, το κράτο να προσέχει και του δύο και θα περάσουμε απέναντι όλοι μαζί και θα πάνε όλα μια χαρά. Είναι απλή οδηγία. Γιατί θα πάρει και μέρισμα ο εργαζόμενο από επιχείρηση. Ναι. Δηλαδή, αν εκτοξευθεί το καλοκαίρι. Παίρνει μισθό, ότι χρειάζεται μέρισμα. Όχι, δεν λέω Και πολύ είναι ο μισθό που παίρνει. Τεμπέλιδε είναι οι εργαζόμενοι. Ενώ ο εργοδότη πασχίζει. Αυτό λέω, λέω, ρε κάτω. παιδί μου, να ότι όταν είναι χασούρα λίγο τι μοιραζόμαστε. Αλλά όταν τα φάει καλά, κάτι στραβώνει, πετάγεται να ρακούν και χάνουμε το μέρισμα του κέρδου. Καπιταλισμό μπίτσι ε, oh. που έλεγε σε μια παράσταση που έβλεπα πέρσι. Πολύ ωραία παράσταση. Πολύ ωραία παράσταση. <laughs> Πολύ ωραία. <laughs> Η δική του ήταν. <laughs> το τσόκαρο μιλάει για τον εαυτό του. Εγώ, εσύ μιλήσει για μένα. Ε, ναι, α εγώ, αν δεν μιλήσω. Επίση, αν δεν ναι, ναι, μιλήσω ναι, εγώ, ναι. που ξέρω εγώ την έχω γράψει την παράσταση. Ποιο ξέρει και καλύτερα. Και Οπότε εδώ λοιπόν, βάζει και του εργοδότε, βάζει και το κράτο και όλοι μαζί, το κράτο και με του εργοδότε και με του εργαζόμενου την ίδια αντιμετώπιση έχει. Το κράτο, του εργοδότε και του εργαζόμενου. Από όσο γνωρίζω, ναι. Αν πάρει ένα τηλέφωνο τώρα ένα που έχει ένα εργοστάσιο μεσαίου μεγέθου, ξέρω εγώ 500 εργαζόμενοι. Στο Υπουργείο Σούζα ο Υπουργός παρατάει κάθε σύσκεψη. Αν πάνε οι εργαζόμενοι του εργοστασίου απ' έξω να συναντηθούν θα τους έχεις τελειοπείρη και αν θα τους συναντήσει κάποια στιγμή και όταν και όποτε. Έτσι, ε, τώρα και αυτοί θέλουν κάτι ναι, πράγματα ξεπερασμένα του προηγούμενου αιώνα. άλλοι διεκδικούν. Κάτι δικαιώματα. δικαιώματα προηγούμενο και, εργοδό... και οι εργοδότες διεκδικούν αιτήματα του προηγούμενου αιώνα. Όχι, οι εργοδότες αυτόν θα κερδίζουν όμω θα κερδίζουν, Αυτό είναι ναι. το θέμα. Αυτόν αν γίνονται δεκτά. Ενώ τον αλωνό το είπε έτσι με αυτόν τον τρόπο στο ένα κανάλι, αλλά το είπε και με καλύτερο τρόπο στο άλλο κανάλι. Αρκεί όλοι να κάνουμε τη δουλειά μας, να έχουμε στο μυαλό μας την υπευθυνότητα που αρμόζει σε σε εποχή κρίσης, να σκεφτόμαστε και τον πλανό μας, να σκεφτόμαστε τον εργαζόμενό μας, να σκεφτόμαστε τον εργοδότη μας, να σκεφτόμαστε τον εργοδότη μας και όλοι μαζί να πάμε μπροστά για να καμαρώσουμε σε λίγους μήνες τον εργοδότη μας. Θέλω να σκέφτεσαι. Δεν θέλω να είσαι σε... άσκευτο. Ναι, όχι. Δέξει. Και το σωστό. Οι άνθρωποι <laughs> είμαστε κάτω-κάτω. βρέ αδερφέ. Ναι. άνθρωποι. άνθρωποι, άνθρωποι. άνθρωποι. Άμα δες και ο εργοδός δεν είναι άνθρωπο. Δεν είναι άνθρωπος. του. Τα... ρίσκο παίρνει ο... αυτό παίρνει 600 ευρώ και αυτό που πρέπει να πληρώσει. Να εκατομμύρια, και αυτά που. Την κάνει, κάνει ναι, τα οποία μισή επένδυση είναι επιδοτούμενη. αυτό. μου το μου το μου το Θα εδώ ο με δύο να προσέχουμε να σκεφτόμαστε του εργοδότε μα, είπε και οι εργοδότε του εργαζόμενου, και όλοι μαζί το κράτο και το κράτο όλου μαζί και διάφορα άλλα για να τον παλαμουτέψει λίγο. Και για τον λέμε ανάπτυξη και τον λέμε εκπρόσωπο επιχειρηματιών. Γιατί αυτό είναι ένα επίσημο τίτλο. Ε, μιλάμε πάντα με τον επίσημο τίτλο που Α, δίνει. Οκ, okay, okay, αλλά για να συνοηθούμε κιόλα. Μήπω αν το πούμε εκπρόσωπο συμφερόντων λίγο να καταλαβαίνει. Καλά, είναι και πλεονασμό. Ε, αστική δημοκρατία, καπιταλισμό όπω λέει και ο ίδιο. Κάθε κυβέρνηση είναι εκεί για να υπηρετεί τα συμφέροντα τη κυρίαρχη ομάδα στην ε, κάστοτε φάση. Σε πολλές φάσεις τώρα τα τελευταίες δεκαετίες είναι πολύ συγκεκριμένη η ομάδα που είναι κυρίαρχη, οπότε είναι και λίγο πλεονασμός. Ναι, εντάξει, άμα είναι πλεονάσμα, το δέχομαι. Α, μπράβο, έτσι. Μ' αρέσει που συμφωνούμε και μπορούμε να περάσουμε στα τι άλλο. Στα υπόλοιπα, στο διάγγελμα, λοιπόν, χθε ο Κυριάκος ε, Μητσοτάνη. Ο Α, όχι όχι, όχι, όχι, ακόμα. Ο Κυριάκος Λίγο Βελόπουλο δεν έχουμε βάλει στην εκπομπή. Πιο κάτω. Χθε <σχθες> <και μη σχθες> είχε μισή <σχθες> εκπομπή. ήταν τα Όχι, δεν μπορεί να μην είναι. μην ασχοληθούμε. Πλάκα, που δεν ήταν ο Δεν πλαστό. και ανοιχτού πανεπιστημίου. Δεν συμβαίνουν αυτά. Πώς δεν συμβαίνουν. Αλλά μετά Άνθρωποι αλλάξαν είμαστε. όμως τα... Έχει δώσει κάποιες λαβές μάλλον ο Βελόπουλος, και δεν τον πολύ εμπιστευόμαστε ίσως. Εσείς. Ναι, όχι. Εσείς. Και η εκπομπή εδώ δήλωσε ε, ότι εντάξει. είναι στηρίζει Βελόπουλο. Τα, τα είπαμε αυτά. Θα τα πούμε όμως και σε λίγο που ναι, θα ναι, έχουμε ναι, Βελόπουλο. Ναι. Να μην όμως στον Κυριάκο Μητσοτάκη, Μητσοτάκη. έναν άλλον αξιόλογο Κυριάκο ο οποίο μεταξύ άλλων στο διάγγελμά του το κάνει και σε σειρά διαγγελμάτων, στα τελευταία διαγγέλματα, προσπαθεί να μα πείσει ότι η πολιτεία η ελληνική, ο ίδιο δηλαδή η κυβέρνησή του, υπό την προεδρία του, τα πήγαν πάρα πολύ καλά και όλο αυτό έχει εμπνεύσει ένα συνέστημα εμπιστοσύνη στον ελληνικό λαό. Και το είπε με τον εξή τρόπο χτε. Πόσα στερεότυπα δεν κατέρευσαν αυτού του μήνε. Ο Έλληνα, που κάποιοι έλεγαν ότι σκέφτεται ατομικά, έγινε συνειδητό μέρο μια συλλογική προσπάθεια. Και το κράτος που συχνά προκαλούσε εύλογα παράπονα όταν χρειάστηκε και να ασπίδα προστασίας μας. Δεν λειτουργήσαμε, αλλά εξυγχρονίστηκε και έγινε πιο αποτελεσματικό. Τη θέση της παλιάς καχυποψίας πήρε η εμπιστοσύνη. Πιστέψαμε ο ένας τον άλλον. Και όλοι μαζί πιστέψαμε στην πολιτεία. Και όλοι μαζί πιστέψαμε στην πολιτεία. Ποιο να του εξηγήσει τώρα ότι δεν πιστέψαμε στην πολιτεία και ήμασταν πολύ πιθαρχημένοι όντω ω λαό του δύο μήνε μέχρι τώρα τη καραντίνας Όχι επειδή πιστεύαμε σε αυτή την πολιτεία για τον ακριβώ αντίθετο λόγο. Όχι επειδή ε, ξέραμε ε, ότι δεν πιστεύαμε θα... πολιτική. υπάρχουν νοσοκομεία δεν υπάρχει. Δεν, υπάρχει. δεν υπάρχει. Το ρισκάρι. Οπότε δεν πιστέψαμε σε καμία πολιτεία γιατί όπω δεν πιστεύαμε και στην πολιτεία πριν, δεν άλλαξε κάτι η πολιτεία για να πιστέψουμε σε αυτήν. Δεν, δεν έφτιαξε τα νοσοκομεία, δεν έφτιαξε τα σχολεία, δεν έφτιαξε τι τις υπηρεσίε. Η γραφειοκρατία είναι ίδια, όλα είναι ίδια. Όλα εξοντώνουν και τα λεπώνουν τον πολίτη. Τι να εμπιστευτούμε, ποια πολιτεία αυτή. Απλά υπήρχε ένα συνέστημα και ένα αίσθημα ευθύνη του καθενό μα και αλληλεγγύη προ τα ευπαθή άτομα. Αυτό ήταν το κινητήριο προ τον καθένα Και προ το το μάρι μα, το πούμε έτσι. Το είπα: καθένα μα και στα ευπαθή άτομα, στου συγγενείς, τους ηλικιωμένους και σε όλους αυτούς. Αυτό ήταν το κινητήριο. Πάει τώρα επειδή θέλει να το κεφαλοποιήσει, να το πάρει πάνω του, ότι εμπιστευτήκαμε την πολιτεία άρα των ίδιων. Όχι. Καμία εμπιστοσύνη. Και όταν βλέπουμε και τέτοια αρπακολατζίδικα και αλμπάνικα, Δύο φορέ καμία εμπιστοσύνη. Ότι είναι περαστικό δεν το έχει σκεφτεί. Όχι. Ότι για πάντα άλλους... το, το γνωστό παθαίνουν όλοι αυτοί. Ναι. Ότι αν ήταν άλλο, α πούμε, δεν θα. Εδώ έχουμε και ένα άλλο σύμπτωμα. Νομίζω ότι είναι και ένα απολέοντα. Δεν είναι ότι είναι περαστικό. Τη έχει σώσει ένα λαό και είναι πρότυπο για όλο τον πλανήτη. Έχει Γιατί χαλάς, το χαλά να μην είναι. Ναι, συμφωνώ. Ναι, συμφωνώ ναι, να είναι. Να το ζήσουμε κι εμεί έτσι, να το Μα συμφωνώ και νιώθω και υπερήφανο ω Έλληνα. Έτσι. Γιατί είχαμε μέχρι τώρα. Εμένα αν με ρωτάτε. Νιώθω ναι, Άο. Εγώ προσωπικά, που λένε επίση. Εγώ προσωπικά νιώθω υπερήφανο που έχουμε αυτή την κυβέρνηση και έχουμε εμπιστοσύνη στην πολιτεία. Ναι, το εγώ προσωπικά έχει μια σημασία πάντα. <laughs> γιατί λες και υπάρχει. <laughs> εσύ προσωπικά. <laughs> εσύ προσωπικά, θέλω να πω. Ε, είναι αυτέ οι ωραίε <laughs> φράσεις που λέμε. Ναι, ναι, ναι. Να ε, είναι ένα μεσί τη προκοπή να έχουμε. Ένα μεσί που να το χαιρόμαστε. Όχι κάτι, δέμια, να κάτι. Όχι αυτόν. Αμπράβο, να, ναι, ναι. Αυτόν. ναι, ναι. Οπότε, αυτά λοιπόν με την πολιτεία και όλο αυτό το παραμύθι και θα παίξει και προεκλογικά αυτό. Θα πάμε έτσι εκλογέ, ότι είμαστε παράδειγμα για όλο τον πλανήτη και τα πήγαμε πολύ καλά. Και θα πάνε σε εκλογέ προφανώ πριν να αρχίσουν τα μακελιά στι επιχειρήσει. Και εκεί που δεν θα καταλαβαίνει και δεν θα σκέφτεται ο εργαζόμενο τον εργοδότη, γιατί δεν θα έχει ο εργαζόμενο περάσει και θα του κόψουν πάλι τα χρήματα, του μισθού και τι παροχέ. Φτύνει ο ποράκι οπότε το βλέπω. Ε, δεν ξέρω ποτέ θα, θα θα, θα φανεί και τι αγκούρι θα έρθει το καλοκαίρι. Και τι τουρίστα να πει θα έρθει το καλοκαίρι Α, α οι παγκούρι, ναι. Ναι, με τον τουρισμό, ότι ακριβώς θα yeah. γίνει. Yeah. Και ενώ λοιπόν στη Βουλή χθε ψήφισαν, είναι αυτή η βουλευτή Συνάντια Γιανακοπούλου. Yeah. Τι καλή. Το έχετε πάρει χαμπάρι χθε. Όταν και ψηφολέκτη θε. Ήταν ψηφολέκτη λοιπόν. Και εκεί που είναι πάνω οι ψηφολέκτε και μαζεύουν τι ψήφου, ε, είχε ανοιχτό το κινητό γιατί ταυτόχρονα μπορεί να κάνει ο βουλευτή ο Έλληνα δύο δουλειέ είναι από το κοινάλι, κυρία Γιάννα Κουπούλο, από τη Μεσσηνία κάτω εκλέγεται, ε, και μάζευε τις ψήφους, ήταν ψηφο-λέκτρια, ναι. ναι, όπως ναι. λέμε. Και μιλούσε στο τηλέφωνο. Αλλά ήταν ανοιχτά τα μικρόφωνα όμω. Θα ακούσουμε λίγο τι ακριβώ υπόθηκε. τα έχει με την κεραμαίω. Έξαλη, είχε γύρω από το μαλλί. Τούμπο. Και είναι λίγο τεχνικά κάπω, έχει έναν ενοχλητικό ήχο. Αλλά επειδή έχουμε μεγαλώσει τον ήχο το δικό τη, έχουμε αυξήσει την ένταση του ήχου του δικού τη. Θα καταλάβετε, ακούγεται καθαρά τι έλεγε για την κεραμαίω σε μία φίλη τη. Και αυτό γιατί είναι εδώ επίσης Καταργούν το κάνουν πρότυπο το Είτε, Την πλάκα το Ναι, πολύ κακό είναι Τι μπλέκουνε τα πειραματικά με τα πρότυπα Τι τα μπλέκουνε μπορεί να μου τα μπλέκουνε Τα έχει κάνει σκατάκι, επειδή την έκανε κατά με τώρα Ο κύριος Μαναβλάκος θα, θα γίνει χαμός, θα τη σκήσω Ήδη έχω κάνει πώς θα κάνω Τέλος πάνω, θα σταθώ Ναι, ναι, ναι, ξεκλίνω γιατί είμαι ψηφολέκτης, για το ε, είναι. Η ευθύνη πάνω απ' όλα. <laughs> δεν μπορώ, <laughs> αγάπη μου. Το σε γιατί είμαι ψηφολέκτη. Το ρε αύριο. Σε κλείνω γιατί είμαι ψηφολέκτη. <laughs> δηλαδή έπρεπε να τη πει άλλοι, Μα πού έχει μπλέξει. <laughs> τι είναι όλα αυτά. Άσε, με, γιατί είμαι βουλευτής τώρα. Κάνει λίγο τη βουλευτή και σε Και Είμαι ψηφολέκτη. Τώρα θα τη αναφέρεται στην Έμ δεν ο νίκη εδώ. Είμα, εδώ σε εκπομπή πάτε. Ωραία, κάπου όπα. Μπράβο, <laughs> <laughs> <laughs> και αυτό είναι που ναι, το λένε. Κάπου όπα, Εγώ Και έχω να πω κάπου όπα. Mm. Ε, οπότε σκεφτείτε τον Γιάννη τον Κότσιρα και την Ελένη Λουκά. Δηλαδή. Άρα δεν κεραμένο. <laughs> <laughs> με πιο σκεπτικό όλα αυτά. Η σύνδεση κότσιρα Λουκά βγάζει κεραμένο. Α, επειδή μοιάζουν όλοι αυτοί μαζί. Ε, τι όλοι. Δηλαδή, <laughs> άμα, <laughs> οι κεραμένοι <laughs> είναι το αποτέλεσμα σεξουαλική πράξεω και αποτελέσματο ε, κότσιρα Λουκά. <laughs> Μάλιστα, ωραία. Αυτά για εσά του η Εμεί κοιτάμε και το βάθο των ανθρώπων και το περιεχόμενο. Α το Έχει ναι. περιεχόμενο κεραμένο. Ε, Πώ δεν έχει, δεν Λέλα. πρέπει έτσι, να κάνει την παιδεία. Δεν Ένα περιεχόμενο βλέπω. που δίνει στην παιδεία. Να, ωραία, ορίστε. Τα πάω. Μου στέλνουν εδώ συνάδελφοι <laughs> οι Ιχολίδε. <laughs> να μου τα στέλνει <laughs> αυτά με θόρυβο να τα καθαρίζω. <laughs> Α, ναι. Ε, βέβαια. Ναι, έχουν εντοπιστεί αυτό. Αυτό έλεγα και εγώ τώρα ότι φεύγει αυτό το περιεχόμενο. Το χειριστήκαμε μόνοι μα. Δεν το πειράξαμε αλλιώ. Ε, οπότε... σταθμό, λοιπόν. <laughs> <laughs> Εδώ από την, FM, από την Τρούμπα FM, FM και παραπολιτικά. 90,1 μεγά κυκλούς. Όπως όλα τα λαμόγια έχουν δύο-τρία ονόματα. Ο Τάσος, ο Σουγιάς, Λούφας, η Παραθυράκιας. Παραπολιτικά 90,1 ή Τρούμπα FM. Ναι, Θα δώσουμε ναι. και άλλα ονόματα στη συνέχεια. Οπότε... Θα τη σκήσει την βγή και σήμερα μέσα στι συγγνώμη ήταν η κυρία Γεννακοπολού. Α, συγνώμη συγγνώμη. Ναι, ναι, δεν, για το ύφος της. Σε κανάλι είχε βγει, για το ύφος της ζήτησε συγγνώμη. Συγγνώμη, όχι όμω για την ουσία, γιατί είναι ουσία. άδικο αυτό που κάνει Κεραμέος με, με το Μαράσιλιο εκεί, με το σχολείο στην Πλάκα, είναι. οπότε... Θυμάμαι Είμα ένα σε ένα μένει. παπαδάκι και βγει ο παλιότερα για τον Παπακόστα και ξέρει κάτι τη Χριστουπαναγία Ναι. Και πήρε την άλλη μέρα και λέει, Κατά λάθο δεν είναι <laughs> ότι έξε μια Χριστουπαναγία, αλλά <laughs> κατά λάθο δεν το ενοχλούσα. Γιατί κάπου... νόμιζε ότι έχει κλείσει συνέντε και δεν είχε κλείσει. Ναι, <laughs> <laughs> ε, κατά λάθο. Έπεσε yeah. πάνω σε ένα τέτοιο. Συμβαίνουν αυτά. Καντήλι. Τώρα έχουμε τον αγαπημένο εδώ του Κύρκο που ρυθμίζει και τον ήχο. Είναι ο Βασίλη Λεβέτη. Νόμιζα τη Λεωνίδα Κύρκο. Κατά περίεργο. Έχει συγγένεια με τον Κύρκο, λύσαμε σε αυτή την απορία, τον Λεωνίδα Κύρκο. Να βάλουμε έναν. Έχει να απαντήσει ο άνθρωπο. Το face, έχει να απαντήσει. Όχι είναι η απάντηση. Αυτό που όλοι θέλετε να πείτε μια ιστορία, ενώ με μια λέξη μπορούμε να συναντηθούμε. Κάνα και να πει την είναι του εσωτερικού. Καλά, αυτό είναι και ντροπή εδώ που τα λέμε. Ε, αυτό δεν το φαίνεται να είναι ντροπή. Ε, λοιπόν, ο Βασίλη Λεβέντη μιλάει για τι εκλογέ τι περσινέ που θυμάσαι που δεν είχε γίνει την Bay. Δεν έγινε. Λέγαμε ότι θα γίνει την Bay. Είχε πει ο Κυριάκο: Θα κάνουμε ένα την Και ο Τέψα, ναι. Είδε μετά ότι είχε 9 μονάδε μπροστά γιατί να πάω να χάσω. Να χάσω. Οι 9 μπορεί να γινόντουσαν 8.5, δεν θα είχαν. Βέβαια μπορεί να γινόντουσαν και 10.5 μονάδε, τέλο πάντων. Η δεν έγινε. Ήταν επικοινωνιακό ο Τσίβρα, δεν ξέρει. Τσί, μπορεί να είναι ο Με τόσε παπάντσε πίσω του, και γιατί πήρε 30% και όχι. Και ο μη επικοινωνιακό πήρε 40%, μπορεί να μου πει. Μήπω φοβήθηκε, λέω εγώ, τα κανάλια που δεν τα είχε με το μέρο το Κυριάκο. Μπορεί. Τι μπορεί. Μπορεί. <laughs> μπορεί. <laughs> <Ο, τι, τι. laughs> μπορεί. <αρέσει> μπορεί. <laughs> <laughs> λοιπόν, θα ακούσουμε τώρα. Εχμή είναι στο παλιότερο που έλεγε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει όλα τα μέσα. Έλα τώρα. Τέσσερα άντε. κανάλια τα έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, να το πούμε κι αυτό. Ακόμα. Όχι, τώρα δεν έχει. Τα κανάλια γυρίζουν. Τα κανάλια είναι με όποιον είναι κυβέρνηση. Όπω ξέρουμε, δεν είναι Τη σπάνια. Την δόση την έχουν πληρώσει τα κανάλια. Από ε, είναι όχι, δεν την Λέω, μήπω τώρα. Μα, δε δε... πρέπει να σέβεσαι. έχει στήριξη. Να σκέφτεσαι στήριξη. τον εργοδότη σου. Όπω είπε και ο Άδωνη. Σωστά, σωστά. Άσε τι δόσει. Θα πληρωθούν και αυτέ. Να πληρωθούν, οπότε να. Ναι. Βέβαια. Με τα 20 εκατομμύρια που δώσανε για την καμπάνια και τα λοιπά, βγήκε η δόση. Μα δεν θα πληρωθεί <laughs> από αυτά οι <η> δόσει, <laughs> δεν κατάλαβε. Είναι έξτρα. Δεν θα πληρωθεί Όχι. Λοιπόν, οπότε. Γιατί δεν έγινε το debate, μα αποκαλύπτει ο Βασίλη Λεβέντη. Και το debate που δεν κάνανε. Στι εκλογέ, ξέρετε γιατί δεν κάνανε debate. Γιατί! Στι εκλογέ είχε ελεχθεί τους 7 Ιουλίου του 19ου, θα γίνει debate το δημοσιοστέ. Θα γίνει debate και είχαν πει θα είναι και ο κύριος Λεβέντης και ο κύριος και όλοι άλλοι οι άλλοι αρχηγοί των κομμάτων. Ξέρετε γιατί δεν κάναν το debate. Γιατί! Δεν φαντάζεστε τι θα γινόταν αν γινόταν το debate. Ο Λεβέντης δεν είναι βελόπουλο η παρουθάκης. Ο Βελόπουλο αντένει στη συζήτηση με το Μισοντάκι με τον Τζιπρά, θα του ξεβράκουν και του δύο. Ο Βελόπουλο αντένει στη συζήτηση με το Μισοτάκι με τον Τζιπράτ, θα του ξεβράκουν και του δύο. Και είπαν αφού έτσι αλλιώ τη διχλογή την, την, την, την, την Πέρνηση Μιτσοτάκη. Είχε κριθεί το θέμα αυτό. Τι θέλουμε το, να βάλουμε την πέρι να βάλουμε στο παιχνίδι το Λεβέντη. Άστο να ξοφίσει ο Λεβέντη να τελειώνουμε. Πάμε να βγάλουμε τα μάτια μα να παρουσιαστεί ο Λεβέντη και ο κόσμο να θυμηθεί το Λευέντη και να έχουμε άλλε. Καταστάσεις. Το debate καταλαβαίνετε ότι αν γινότανε θα ανατρεπότανε το αποτέλεσμα των εκλογών, όσο και αν με απέκλαιαν τα κανάλια και δεν με δείχνανε το debate, θα ήταν δύο ώρες μια εκπομπή που θα την έβλεπε όλη η Ελλάδα και ο Λεβέτης είχε τη δυνατότητα, με, μιλώντας για 10-15 λεπτά, να έκανε και τον Μητσουτάκ και τον Τζίπρα να φύγουν από το τραπέζι. Γι' αυτό δεν έγινε το debate. το κρεβάτι θα του έδινε το επόμενο γύρο. Γι' αυτό δεν έγινε το debate. Για το Λεβέντι. Για το Λεβέντι. Λεβέντι. Φοβήθηκαν όλοι. κατάλαβες τώρα ποια είναι η σωστή απάντηση. Μίλο τη Έλληθο, αυτό ο Λεβέντις, παντού Τζιγουδάκη, Τσίπρας, Όλοι φοβήθηκαν το Λεβέντι. Κάποια στιγμή το μεταξύτε, μπερδεύει ο Λεβέντι. Λέει ότι ο Βελόπουλο θα του είχε κάνει να φύγουν. Ήθελε να πει τον εαυτό του ο Λεβέντη, γιατί μιλάει στο τριτονικό λογικό. Μπερδεύτηκε εκεί, γιατί έχει μια μανία και μόνη με τον Βελόπουλο. Οπότε γι' αυτό δεν έγινε το debate. Ήταν μια αποκατάσταση. Μάθαμε επιτέλου ένα χρόνο μετά, γιατί είχαμε όλη μια απορία και φαγούρα, γιατί δεν έγινε το debate. Εκείνο ναι. το περίφημο debate. Του στήσαμε, τον του ανθρώπου. Του τηστήσανε για να μιλήσει. Ποιο έχασε έτσι όμω. Η κοινωνία. Η, η δημοκρατία, ρε, απ' αυτό. η κοινωνία. Πάντι χάνε και η αλλά η δημοκρατία έχασε. Καλά η σάδηρα του Βελόπουλο, να τα πούμε και αυτά. Ναι. δεν τον είχαμε και πριν τόσο Είχαμε όχι. χρόνια, το Λάος να δούμε δηλαδή. Από το Λάος και δεν έχει εξετυλίξει Άσο το που ταλέντα, Λάος, και... όντω ήταν ένας Πολύ σοβαρός, ένας σο, σοβαρός, <laughs> <ήταν> σοβαρό άνθρωπος, ε, <laughs> άνθρωπο. Δηλαδή, ναι, δεν ναι, ήταν. Ναι, ναι. Εγώ, όχι, γιατί τα τελοπών και όλα τα υπόλοιπα με την προεδρία τη Ελληνική Λύση είναι σαν αυτό που οι θεατρικοί που λένε να κάνω καριέρα. με όλα τα δεν βγαίνει ε, πολλοί βουλευτέ, το μάθαμε τώρα από τα πόθενέσχε, έχουν τα λεφτά του στο εξωτερικό. Μια που λέγαμε για Βελόπουλο. Πώ, τι συνειρμό, Θα σου πω. Με την Deutsche Bank που έχει χιλιάρικα. Θα σου πω. Α. Γιατί ο Βασίλη Λεβέντη, έτσι εξηγείται ο έθεσε ένα πολύ σοβαρό θέμα. Να γυρίσουν τα λεφτά όλων αυτών των πολιτικών από έξω μέσα, mm -hmm. αλλά όχι μόνο τα λεφτά. Πολλοί στη Βουλή έχουν τα λεφτά του στο εξωτερικό. 1,5 εκατομμύριο ευρώ πάνε, άλλη στο εξωτερικό. Σπίτια η, η γυναίκα του Μητσοτάκης στο εξωτερικό στο Λονδίνο. Πρέπει να γίνει ένας δρόμο να γυρίσουνε και τα σπίτια και τα, και τα λεφτά στην Ελλάδα. Διαροπάλλου να γυρίσουνε και τα σπίτια και τα, και τα λεφτά στην Ελλάδα. Αν αποδειχθεί πολιτικός ότι έχει λεφτά στο εξωτερικό, πρέπει να του κόψουν να μην πω Ωραία. Τα σπίτια άντε και το φέρει Μαρέβα. Του Βολταίρου, το περίφημο. Πού να το βάλει. Καλά, θα βρει. Στο ελληνικό. μια να, ανάπτυξη. Θα βάλουμε τα σπίτια που θα τα γυρίσουνε, Αυτά με με είναι μετά με τους το Άμα είναι προκάτ, Γίνεται. Άμα είναι προκάτ. Δεν είναι, προ είναι του Βολταίρου Ξέρετε τι έκανε ο ε, Δεν τον έχω για. Έχει νομιμοποιήσει ο βολτερό Αυτό δεν είμαι, είμαι ε, ή ε, ε. Αλλά πώς θα έρθει το σπίτι, Πρέπει να γυρίσουν τα και τα λεφτά, αλλά και τα σπίτια. Ε, άρα είπε πώς, Μερόπαλο. <laughs> Κάπω, δεν ξέρω. <laughs> σ... Βασιλιά Λεβάντζη, λοιπόν. Γενικώ σε μια ταινία των Μότι Python είχε ξεκινούσε έτσι η ταινία, με μια ταινία μικρομύκωση. Στην ταινία, που ήταν ένα γραφείο, και, ήταν μια και εταιρεία. Και πήγαιναν. που πήγαιναν. Πού έγινε καράβι ξαφνικά και έφυγε και, και πήγε. Υπάρχει μια μέθοδο, κάτι κλεισάκια όταν θέλει να περάσει ένα δρόμο από εκεί, τα μεταφέρουν από εδώ και από εκεί. Τα κλεισάκια. Ναι, δεν έχει δει. Έχει γίνει και στην Ολόκληρη. Και μεγαλύτερα η κύματα πια. Πώ τα σκάβουν, σαν να δέκα με τη μεγαλύτερη. Κάποιοι το περνάνε κάτι σίδερα, το όλο μαζί το βάζουν σε ένα σκελετό mm -hmm. και μεταφέρεται σε ράγγε, με ρόδε, φαντάσου. Άρα γίνεται. γίνεται. Ναι, ότι. Ε, γίνεται, α... γίνεται. <laughs> Αυτό λέω. Επειδή λέει ότι αεροπάλου ο πρόεδρος, Έχει ο άλλο στην Ελβετία. Μα δεν μιλάει, δεν λέει παπάντζε ο πρόεδρο. Όχι, δεν θα πει είπα. κάτι σοβαρό, αληθινό, δεν έκανα τίποτα. Έχει όσο. στην Ελβετία ο άλλο, θα πάρει το τρένο τη γραμμή, να το φέρει πίσω. Κκτέλ. Η πεδράκια γι' αυτό. Α, α, υπάρε, ο, τρένο, okay. ναι. το, το τρένο τη γραμμή. Ναι. Καμία αντίρρηση, δεν έχουμε θέμα. Ε, Ερωτήθη ο Βελόπουλο, ο οποίο βρέθηκε σε βραδινή εκπομπή. Ρωτήθηκε για το πού ακριβώ, τι πτυχία έχει, τι τι γιατί έχουμε μπερδευτεί. Τελικά τι έχει σπουδάσει ο Κυριακό Βελόπουλο, Ελληνικό πολιτισμό, ιστορία και αρχαιολογία. Αυτό είναι, τίποτα Του αρέσει, μεταδιακό έχω επικοινωνία, έτσι. Mm -hmm. Δημοσιογραφία. Επικοινωνία, δημοσιογραφία. Τώρα κάνουν δεκτορικούς το δεξιοάκρο της Νέας Δημοκρατίας. Είναι η δίκευση αυτή. Δηλαδή, δηλαδή όλο σπουδάζει αυτό. Σπουδάζει όλο Καλά, δεν χρειάζεται. Ε... Ναι, αλλά δε, όχι. Να έχετε πτυχίο, άλλα... λέω. Δηλαδή Μπράβο. θες να πεις το λέγατε. δημόσιο αύριο. Πάρε ένα πτυχίο Πάρε και βάλτο στον τοίχο εκεί Έκανε, σπουδάζει ακροδεξιό. Όλο αυτό δηλαδή, που παρακολουθούμε από το Βελόπουλο είναι αποτέλεσμα μόρφωση. Πτυχίων πολλών όπω λέμε. <σάχεσαι> Πτυχίων πολλών. Και μεταπτυχιακών. Ναι. μεταπτυχιακών. Χωρί πτυχίο δεν μπορεί να καταλάβει αν οι επιστολέ είναι γνήσιε. Καλά, όχι. τώρα και ο Ιησούς θα Ιησού Στάβεσαι, ένα πτυχίο το θα του δίνει το. Οι όχι, θα του έγραφε. Σε σένα ήρθε να δώσει. Ο, δεν μου ήρθε τίποτα. Εμένα <σάχε> ο Χριστό τίποτα. Δεν, δεν Λίδιες, είμαι ρε, και αρχιόλογο. Δεν είμαι ούτε ιστορικό ούτε δημοσιογράφο. Δημοσιογράφο εντάξει. Υπήρξε στη ζωή. Μου. Είσαι και στην Εσία έτσι κι ε, Πόσοι έχουν μπει στην Θα ε, ε. μπορούσε. Ε. Ναι, εγώ είμαι να εξετάσει μαζί με τη Βάση Αλόη τότε. Αμπράβο. Ναι. <laughs> Πόσοι έχουν μπει στην Δεν κατάλαβα. Πειράζει, δηλαδή, που ήμουν συμμαθή με τη Βάση Αλόη. Εγώ, νομίζω, με την Έλληνα Κατρίτσι. Εγώ. Ήμουν... Εσύ. Εγώ, εγώ. Ναι, ναι, νομίζω. Νομίζω να στα σχετικά Μόλι είχε φτιαχτεί η ΕΣΥΑ. Κι άλλου είχαν, αλλά δεν του θυμάμαι τώρα. Καλά, ναι, προφανώ. Ε, ο Παπαγγελόπουλο, ξέρουμε τι περνάει αυτέ τι μέρε. Τον έχουν βάλει όλοι μπροστά. Τον λέγανε Ρασπούτιν. Ναι, ναι. Έτσι, δεν είναι πια Ρασπούτιν. Τι διαλέγει είναι. ο ίδιο άλλο όνομα. Ο κύριο Παπά τηλεφώνη, είπαμε. Ε, ανακατεύτηκε με τη τηλεφώνη τα νιάκου. Ο κύριο Σαμάρα πρέπει να μα πει γιατί ανακατεύεται. Και θέλω να και κάτι άλλο. Όπω απεδείχθη, τον ξέχασαν το Ρασπούτιν. Γιατί δεν υπάρχει Ρασπούτιν. Του λέω όμω ότι μολονότι είναι πιο εύχο το όνομα Ρασπούτιν, εγώ θα επιδιώξω να γίνω τσεγκισχάν. Τσε, τσε, τσεγκισχάν Σαν τη δική σου ζωή θα θέλα να ζήσω τσε, τσε, τσεγκισχάν Αυτό κλασί που χεις κίδος μου να με πίσω κι όπου περνάω εγώ θα επιδιώξω να γίνω τσεγκισχάν. Οχωχωχω, πάντα να μετράω, χαχαχαχα. Να με Η οργή του Θεού Για τους ψεύτες, τους οικοφάντες, τους επίορκους, τους διαφαρμένους Οργή του Θεού θα γίνω Τσεγκινσκάν Αυτό θέλει να την Αυτό lover of the Russian queen Ναι, αλλάξα με τραγούδι Λάκη Τζοντανέλη Πήγαμε στο Λάκη δεν θα πιο όμω. ναι εντάξει δε, στα ελληνικά δεν θα ήταν όμω ποτέ δυνατόν όπως ναι, λέει ναι. ένας παπαγγελόπουλο uh -huh. να είναι Ρασπούτιν ο Ρασπούτιν να θυμίσουμε ήταν στην εποχή που τον Ορομανόφ στους τελευταίους στον Νικόλαο ενώ ταυτόχρονα η Μόσχα η Πετρούπολη οι άλλες πόλεις και η Ρωσία τότε από του Μπολσεβίκους uh, πριν, πριν από του Μυρνόφ όλο αυτό. Μάλιστα. Okay. Και κάπου εκεί όλα αυτά λοιπόν τί τίποτα. Εκεί λοιπόν ο Παπαγγελόπουλος εδώ λέει γιατί δεν θα μπορούσε να είναι Ρασπούτιν. Επίσης θέλω να πω και το εξής να, για να λίγο ελαφρύνω μια Ρασπούτιν. Δεν μπορεί να είμαι και για ένα άλλο λόγο. Για ποιο? Γιατί ξέρετε παρότι εγώ δεν ανήκω στην Αριστερά του σε κανένα άλλο κόμμα απλώς, ναι. ε, Αριστερές ιδέες, όπω όλοι οι καλοί άνθρωποι, δεν μπορούσα εγώ να είμαι ένα Πούτιν, γιατί εκείνη την εποχή εγώ θα ήμουν με του Μολσεβίκου και όχι με το τσαρικό περιβάλλον. Θα ήταν λοιπόν. Την... Ποιο τραγουδάει ο Νίκο Κονοόπουλο <laughs> τη Ρωσία, Όχι ένα άλλο. Σαν... Τη Ρωσία. Θα ήταν με του Μολσεβίκου, λοιπόν. Γιατί όπω κάθε καλό άνθρωπο. Έχει αριστερέ ιδέε. Δηλαδή, όλοι οι αριστεροί έχουν καλείς, είναι καλοί άνθρωποι. Ο Παπαδημούλης που είναι επίση αριστερό. Καλ, είναι καλό του είναι καλός του... άνθρωπος ο Παπαδημούλη. Που έκανε. μια τώρα με Επίσης μου στέλνουν... Ωραία, ναι. Βόρκα, Ωραία, βόκα. Μου στέλνουν επίσης ότι ο Ρασπούτιν τον είχε, λέει, 30 πόντου λένε. Δεν έχω, παιδιά, φωτογραφία. Στείλτε άμα, κάτι να δούμε. Και τι είναι, 30 πόντου το βάλει. Έχει βίντεο. Όχι, δεν έχω. Αλλά δε, είναι. Δε, 30 και. Δε, δεν τεκμηριώνεται το χωρίς βίντεο. Α. Έχουμε βίντεο ρασπούτιν στο ελληνοφρένια ναι. <laughs> Αυτό στείλτε το αν, <laughs> αν στείλτε αν το βίντεο και θα το ανεβάσουμε <laughs> Άμα είναι πεσμένο <laughs> ναι, ναι, ναι, ναι. Θα κάνουμε τα πάντα Λοιπόν βάλε και διαφημίσει σιγά σιγά με το σοβιτικό ρώσικο τραγούδι από κάτω και σε λίγο τα λέμε τα υπόλοιπα <laughs> на войне когда Εμένα μου το είπανε κυρκοστά και λαγοντά. Εμένα μου το είπανε κυρκοστά και λαγοντά. Ανδροποι με ρακλίδες, τα μελιντζανιά να μην τα βάλεις πια. Ανδροποι με ρακλίδες, τα να μην τα Επειδή οι κοστάκι γιορτάζουν σήμερα. Ναι. Γι' αυτό για χρόνια πολλά βάλαμε το κυρ κοστάκι. Για τον κόστο του καραμαλί. Μόνο. Είδε look hipster με, Του Καραμαλή το του κόστο. Το με το Μούση, το είδα. Μα Καλέ. Είναι συζητιέται από χτε. Τι κόμενο είναι αυτό. Μα δεν γίνεται ο Μούση. Και λέμε Όλοι για τον Κυριάκο. Και ο Κυριάκο έχει συζητιέται από χτε. Όλοι κόμενο είναι από πέρυσι το καλοκαίρι έχει αφήσει και ο Κυριάκο Μούση. Είχα δει. Στι διακοπέ. Ναι, είχα δει. Ε, μα, όλο το καλοκαίρι διακοπέ έκανε μετά την ε, νίκη του. Αν θυμάμαι τώρα, νίξε και το χειμώνα καθώς. κάθε τρίμηνο. <laughs> ναι, αλλά ήρθε η πανδημία και τα διελισσόταν. Πάσε, του κατέστρεψε τη ζωή. Φέτο. Γι' αυτό τα αποδεσμεύει όλα με τον τουρισμό. Ναι, θα δεν είχε ξενοδοχείο να πάει. Ξέρω θα ξανάρθει στι εκλογέ του Σεπτέμβρη. Δεν θα τον δούμε ξανά. Περιοδία και καλά στον τουρισμό. Μήπω τη κάνει Αύγουστο και χαλάσει και διακοπέ καλοκαιρινέ. Δεν κάνει κανεί Αύγουστο. Οκτώβριο, θα έλεγα. Α τι κάνει Οκτώβριο. Όχι, θα έχει αρχίσει η πανδημία να ξαναφουντώνει. Πρέπει λίγο πριν. Λίγο πριν, εντάξει. Καλά, θα βρουν αυτοί, θα βγάλουν κανένα τσιόδωρο να λέει είναι από μάτι όλα αυτά που έχετε πάθει. Ματιασμένοι είσαστε, δεν είναι. Κούκακο. Χτιάστε τρει φορέ τα παφτά σα. Και φτύστε με πραγματικό σάλιο. <συμφεσμένοι> αυτοί για να κερδίσουν εκλογέ θα σβήσουν τον κορνοϊό. Πάει, τελειώσαμε τον κορονοϊό. Ένα μάτιασμα ήταν. Τι ήτανε, 150 άτομα. Είναι αυτό αρρώστα. Τα έχουμε και κάθε χρόνο. Από τροχεία πολύ περισσότερα έχουμε. Α το ξέρω, έρχονται. Να μείνουμε λίγο στον κύριο Παπαδημούλη μα που Μα είναι ελληνοφρένα τη Πέμπτη και δεν το λέμε. Ωραία. Σαν να το κρύβουμε στον κόσμο. <laughs> ελληνοφρένα τη Πέμπτη. Ωραία, ίδιο. πάμε παρακάτω. Ο Κούλογλου που είναι συνάδελφο του Ευρωβουλευτή Παπαδημούλη. Α, και πρώην και και ο... είναι δικό μα. Δικό μα. Δημοσιογράφο. Δημοσιογράφο. Ήτανε... Αυτό εσύ. είναι το δικό μα. Ε, με και τελειώνει το δικό μα, ναι. Είναι ευρωβουλευτέ και οι δύο. Ερωτήθη ο oh. κύριο Κούλογλου για τα ακίνητα του κυρίου Παπαδημούλη. Αν θα μετακινηθούν. Όχι, αυτά. Αφού δουλεύει από το εξωτερικό εδώ. Αν την Αντιμαθησίω τα... του Κολονάκη. Πώ τα έχει, γιατί τα έχει, αν είναι σωστό να τα έχει, αν είναι σωστό να τα εκμεταλλεύεται έτσι όπω τα εκμεταλλεύεται. Το δημοσιογράφο έκανε πιο λυτή ερώτηση. Oh. Αλλά η απάντηση του Κούλογλου έχει μια αξία. Κύριε Κούλογλου, επειδή μα παρακολουθεί κόσμο, θέλω να ρωτήσω και του δύο κάτι που αφορά τα κόμματά σα. Που εσά κύριε Κούλογλου που μπορώ να πω δεν σα αφορά, γιατί έχετε επάγγελμα σα γνωρίζουμε πάρα χρόνια σαν δημοσιογράφο, αλλά αφορά τον κύριο Παπαδημούλη. Ο οποίο κατηγορήθηκε για real estate κτλ. Θέλω να μου απαντήσετε και οι δύο, και εσεί πρώτα κύριε Πούλογλου, για αυτό το ζήτημα. Κοιτάξτε, παρότι με φαίνονται σε κάποια δύσκολη θέση, έχω υπάρξει πάντα ειλικρινή και στην εκπομπή σα και μαζί σα και θα είμαι ειλικρινή evet. και τώρα. Δεν μπορεί η αριστερά να επικαλείται ε, τι ατασταλίε τη δεξιά. Διότι ε, να λέει δηλαδή ότι το, ο Τάδι ο κ. Ε, πάρα πολλά ή το ποδενέσχεση του κ. Μουτσοτάκη δεν είναι καθαρό κτλ. Δεν μπορεί να, να πάμε στη λογική ε, το μη χειρονβέλτιστο και το άλλο θέμα που να σα πω είναι ότι ε, κοιτάξτε στην αριστερά έχει ξεκαθαρίσει ό,τι είναι νόμιμο δεν είναι αναγκαστικά και ηθικό. Ο, ο καρφί, καρφί, το τελευταίο, είναι για τον Παπαδημούλη. Σχέζο. Νομοίμω τη χεισή μα. Φάζονται 100 μέρε, 100 άτομα. Το βούνη που λέμε. Μπράβο, όχι, όλο, όχι το μαύρο μου. Το μαύρο βούνιο. Άστογε, θα το πει. Ναι, ναι. Λοιπόν, έτσι εδώ ο Κούλογλου θέτει αυτό το περίφημο, γιατί νομίμω θα έχει αποκτήσει ο κ. Παπαδημούλη τα 8 ναι. σπίτια σε ένα χρόνο. Αλλά το ότι βγήκε με χαρά να πει ότι τα εκμεταλλεύεται κιόλα με μια μικιό και τα νοικιάζει. Και με επίσης χαρά, χωρίς να καταλαβαίνει τι λέει, είπε ότι απάντησε σε όλους αυτούς που πρέπει να τους πάρετε στα σπίτια σας στους πρόσφυγες. Που είναι και, και λίγο και ένα... χιδέο αυτό το σύμφημα. Και έκανε και χιδέο παιχνιδάκι με όλο αυτό. Ε, ήταν και λίγο ασαφές, επίτηδες ασαφές, σκόπιμα ασαφές, το... Τι μεγέθου σπίτια είναι, γιατί λέει είναι δύο κρεβατοκάμαρε και τα δίνω 5 ευρώ το τετραγωνικό. Εντάξει. Αφήνω να νοηθεί ότι είναι αδιαράκι, τριάντα είναι μικρό. Και λέει 5 ευρώ το τετραγωνικό. Ό,τι και να είναι και ε, πάνω, ε, ναι. το, Δεν έχει σημασία. είναι 100 τετραγωνικά ή 50, 150, αλλάζει κάτι. Ε, άλλο να πάρει ένα, με 20.000 ένα πατησίων, ξέρω εγώ. Ε, εντάξει. Το άλλο ένα ότι και απαντάει και με αυτόν τον τρόπο, ε, είναι ενδεικτικό του πώ σκέφτεται κάποιο και τι σύψη υπάρχει σε πολιτικού χώρου. Ναι, αλλά οι πολιτικοί. Γιατί τον ανέχονται και άλλοι. Ο Κούλουγκλουβίγκο και να πει κάτι. Οι άλλοι δεν έχουν πει κάτι. Και ούτε θα πω. Όταν δεν μιλάει κάποιο, τη σύψη του ενό την ε, παίρνει όλο ο χώρο. Και παίρνει μπάζα και ανθρώπου που δεν μπορούν να λένε: Εμεί δεν έχουμε σχέση. Να διαχωριστεί, να καταγγείλει, να το πει όλο αυτό. Την ντροπή αυτό που είπε. Δεν Αν είναι δεν αισθάνεται όμως... την ανάγκη να κάποιο να πει για την τροπή του Παπαδημούλη, έχει θέμα και ο ίδιο. Η πολιτική δεν είναι όμω από του ποδοσφαιριστέ που έχουν συγκεκριμένη καριέρα. Ο Άρα ότι... τώρα θα τα κάνουν. Ε, Κάποια στιγμή ο ποδοσφαιριστή, στα 35 του δεν πάει να παίξει άλλο περίπου. Κάπω έτσι και ο πολιτικό τώρα θα τα κάνει, τώρα που μπορεί που πουλάει. Ωραία, ήταν ναι. πάντα ο ΣΥΡΙΖΑ στα πράγματα και θα είναι για πάντα, στο λέει κανεί. Όχι. Ανταζήτητα ναι. ήταν. Ήταν η ευκαιρία. Ναι, ωραία λοιπόν. Έκανε ένα παραδείγμα. Να αναγνωρίσουμε Στον κύριο Παπαδημούλη, τέλο πάντων, ότι μπορεί να έχει ένα άγχο για το μέλλον. Ναι, ωραία. Εντάξει. Είναι 200 χρόνια ευρωβουλευτή. 20.000 ε, και το Τι άγχο για το μέλλον, Είναι. δύο έχει έχει Τι δύο, Πασκαλάκη. Ήταν και από πριν. Έτσι. Όχι, ήταν και πριν. Α, τέλο πάντων. Πριν, είναι χρόνια. Λοιπόν, αύριο το βράδυ. Είναι τα έξοδα πολλά. Δεν Εντάξει, είναι 20.000 ναι, ναι. για τον εαυτό του, είναι και για το γραφείο. Ωραία. Αύριο το βράδυ, 9 ώρα, βλέπουμε όλη η Τι έχει, Σαβόπουλο. Όχι. Ζήτω το ελληνικό τραγούδι. Άλλη... τι. Έχει μια ταινία. Παίζει μενδόνι. Όχι. Τι Πάτσι να... γουρούνια δολοφόνι. Ταιριάζει αυτό με το μενδόνη, ωραία. Λίλα μενδόνι. Πάτσι γουρούνια δολοφόνη. Λίνα. Λίνα, Λίνα. Λίπα Λοιπόν, όχι, μην το λε. Τι ταινία έχει. Καζατζάκι από Σμαραγδί. Όχι, κάτι πιο δεν η ζωή του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Οπότε. 9 η ώρα αύριο στην ΕΡΤ, βλέπουμε από την ΕΡΤ με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη τη ζωή του μπαμπάτου. Αύριο η ΕΡΤ, το κρατικό πώς κανάλι, έτυχε. θα βάλει αυτή την ταινία. Πώ και δεν έπαιξε τόσα χρόνια, που πούμε, Έλατε. Και πώ δεν έχουν παίξει και άλλων ηγετών που υπάρχουν κάτι ντοκιμαντέρ και ταινίε. Και μάλλον γίνεται Μπορεί μια αρχή να αύριο. να μια... γίνει τώρα, να είναι μια αυθόρμητη, α πούμε, μια... μια... ένα αυτοσχεδιασμό, μια ιδέα Ζούλα. Τούρθε του, πρόβλη, του πρόβλη, Ζούλα, παιδί, του πρώην, διευθυντή του, πρώην διευθυντή του γραφείου του Μιτσέτα και πρόεδρου τη ΕΡΤ. Και συναδέλφου επίση. Ναι, καλά. Και... και ήταν στην καθημερινή, γιατί. Όποιο είναι στην καθημερινή είναι και άλλοι. Και η Εριστοτελία Πελώνη ήταν στην καθημερινή και τώρα είναι και κυβερνητική εκπρόσωπο. Α, ναι, κατάλαβα τι λέω ναι. Λοιπόν, θέλω να πω, αύριο έχουμε να δούμε το βράδυ. Έχουμε, ναι. Τρία πράγματα δεν θα ακουστούν σε αυτή την ταινία. Τι μέρα είναι αύριο? Παρασκευή. Έχει Νατάσα Θεοδωρίδου, παιδί μου. Δε θα δούμε σ... το τέτοιο. Στο Μέγκα, με το Μέγκα. Ποιο μετάει. Μετάει. Ναι, θα τελειώσει οι ορεινέ συμφωνίε. Γιατί το Μέγκα διαφημίζει ότι έχει την Νατάσα Θεοδωρίδου και στο τρέιλερ δείχνει μια άλλη. Ποια άλλη. Μια που μπορεί, μοιάζει, Λες με την Νατάσα Θεοδωρίδου, ναι. αλλά Υπερβολες. Δεν τη λε και Νατάσα Θεοδωρίδου, αυτό που ήξερε. Τι ήξερε από Νατάσα Θεοδωρίδου. Αυτό που έχουμε την εικόνα Γιατί που διαμηνεί. Όλοι σαν τρει καλλιτέχνη, σαν τρει μήνε ανανεώνουμε αυτό που ξέρουμε. Εδώ δεν έχει Ένα, ένα μαλλί να βάψει, μόνο. ένα γυαλί να βάλει, ένα μπότοξ να κάνει έχει αλλάξει. Εδώ Τελείωσε. είναι ο Φλωρινιώτης ο Γιάννη με άλλο μακρυμαλί. <laughs> <laughs> δεν το έχω δει, να σου πω την αλήθεια. Δεν το έχει δει. Θα <laughs> δούμε, μη με παρασέρνει. Ένα με τσοτάξει, <laughs> <ήθελε> θέλω να καταλήξω. <laughs> Ποτέ δεν θα ήταν αγνώριστο. <laughs> θα δούμε ΕΡΤ. Και δεν θα δούμε όμω αυτή την ταινία, γι' αυτό εμεί εδώ θα συμπληρώσουμε. Δεν είναι τώρα. το κι μαντέρι ταινία, ταινία. Δεν <laughs> θυμάμαι. έχει γίνει μια προβολή πέρυσι, πότε είχαν έχει κάνει. Χάνουμε το στόχο. Τι δεν θα δούμε χιού, αύριο. Θα την έκανε η <laughs> Έχει γίνει πριν. <laughs> να, πριν τη... <laughs> Μάλλον για αυτό <laughs> πήγαν στο σπίτι του Νταρέση. Επειδή αρνήθηκε <laughs> να κάνει αρνήθηκε την ταινία αυτή. Έτσι. Θα το δούμε <laughs> στο σπίτι σου. <laughs> ναι. Λοιπόν, τι δεν θα δούμε αύριο στο ντοκιμαντέρ. Τα ακούμε τώρα. Εγώ που θυμάμαι την πείνα στην Αθήνα, όταν το βράδυ που κοιμόμουν μαζί με τον Μακαρίτη, του αδελφό μου, το βράδυ δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε από τι φωνέ των ανθρώπων. Πεινάω γύρω μου. Εδώ είμαστε στα χρόνια τη κατοχή. Είναι ο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Που δεν είχε εσυχασμό πουθενά. Δεν είχε ύπνο γιατί πεθαίναν οι διπλανοί. Με θόρυβο. Όχι, όχι <laughs> πεθαίνανε, πεθαίνανε με θόρυβο. Εμεί ενηστικό, εμε φωνάζει. Α είμαστε φωνάκι. Σωφά, ρε αγάπη, που δεν είχε τη δύναμη να φωνάξει. Αν που πεθάνει και που θα φωνάξει δεν θα σώσει κανεί. Κατοχή έχουμε. Ναι, εμεί να μην κάνουμε έναν ύπνο επειδή θα <laughs> πεθάνει εσύ. Αυτό είναι μια. Έχω να κυβερνήσω χώρα. Εγώ η κάποτε, μου, ο γιο μου κάποτε ή τα εγγόνια μου. Ε, είναι τρει δηλώσει πολύ χαρακτηριστικέ του τι σημαίνει μιτσοτακισμό. Για τον Κωνσταντίνο Μιτσοτάκη. Ναι. Δεν ξέρω αν θα αποδειχθεί. Δεν λέω, παιδιά. Τώρα. Λοιπόν, η μία δήλωση είναι αυτή που τον ενοχλούσε και δεν μπορούσε να κοιμηθεί γιατί πεθαίναν οι άλλοι δίπλα και φωνάζανε. Έμπεθαίναν, έμφωναζανε. Ναι, ο θόρυβο είναι. Η δεύτερη γιατάκαινε με την περίφημη φασολάδα. Εγώ πώ ζούσα εκείνη την εποχή. Ήμουν γραμμένο σε τρία συσίτια. Γιατί ήμουν δικηγόρο, ήμουν κριτικό. Στρατιώτη κριτικός ο οποίο είχα μείνει και είχα και έναν τρίτο συζύτη του. Εκείνη την εποχή τα συζύτη έδιναν φασολάδα. Και εγώ είχα ε, στην τσέπη ένα κουτάλι και πήγαινα σε τρία συζύτη και τρώγα τρει φασολάδε ανάλαδε κάθε μεσημέρι. Και με αυτό έζησα 11 μήνε. Αυτό δεν ζήσα απλά. Με αυτό είσαι άρχοντα. Τρία πιάτα φαΐ, όσον όταν... πας αποχέσιμο. <laughs> Υπάρχει κι αυτό. Δεν πήγε όπως ξέρουμε. Δεν πήγαν δίπλα. <laughs> <laughs> Φωνάζα. Α, γι' αυτό έχει θόρυφο δίπλα. <laughs> Μπορεί, γι' αυτό. <laughs> εδώ λοιπόν, και ε... και τα... γι' αυτό ενοχλούσε, γιατί <laughs> άμα είναι αποχέσιμο είχε έκο από την τουαλέτα, <laughs> το πλακάκι, ξέρουμε. Ε, εδώ λοιπόν, σε έναν χειμώνα που πέθανα 300.000 Έλληνε, ο Μητσοτάκης έτωγε τρία πιάτα φαΐ. Φασολάδα, Γιατί είχε φασολάδα, φασολάδα. φασολάδα, φασολάδα. Ό,τι και να. Ε, δεν έφαγε και μι και τρεις φέτες ψωμί να τρωγε. Οι άλλοι δεν τρώγαν τίποτα, πεθαίναν από την πίνα. Συγγνώμη, οι φασολάδες δεν είχαν και μια φέτα ψωμί έκαστος. Δεν ξέρω. Ξε... Έκαστη. Έκαστη. Έκαστη. Δεν ξέρω. Και τι δεν δι... είπε. χωρίς παπάρα. Και το ότι ήταν με ένα κουτάλι στο... στο... στην τσέπη και κυκλοφόρησε πήγαινε στα συστήματα. Ε, Σε τρία Α, το όπλο. Αυτό και να σε δεν το λε με, μετά μερικά χρόνια. Όταν ξέρει, σημαίνει κατοχή στην Αθήνα. Δεν το λε. Έχουν παραγραφεί. Όταν το είπε, είναι Προφανώς Προφανώ όταν το έπει. Και το τρίτο, πώ τον έχουμε χαρί, πώ έχουμε χαρί την τώρα, πώ έχουμε χαρί όλη την οικογένεια, πώ έχουμε τον Κυριάκο που μα έσωσε. Τον Κώστα. Οφείλεται στη σωστή επιλογή βαγονιού. Ο Ομαδισμό δεν περιμέναμε. Όταν ξαφνικά απόγευμα, τη μία ώρα, εκεί που ήμουν μέσα στο δικό μου βαγόρι Ακούμε ξαφνικά να ουρλιάζουν τα στούκα. Κράτησε καμιά κουσαριά λεπτά αυτή η ιστορία. Και αρχικά σκέφτηκα να σηκωθώ και να βγω έξω. Ευτυχώ δεν βγήκα, διότι όσοι βγήκανε, του θέρισα τα πολυβόλα. Και ήμουν τυχερό, διότι μια βόμβα έπεσε φολτρέφερ, που λένε οι Γερμανοί, κατευθείαν κατά πάνω, στο μπροστινό βαγόνι. Μια βόμβα στο, πίσ, στο πα, πίστεο, μια βόμβα στο δεξί και μια στο αριστερό. Σα δικό μου δεν έπεσε βόμβα. Ε, είναι αστείο γιατί πέθαναν καμιά δυο κοσαριά με τέτοιε βόμβε. Ελπίζω μην κάνανε θόρυβο <χει> εκεί από εκεί και πάλι. Δεν μπορούσε ούτε στο βαγόνι να κοιμηθεί. <χει> Έψαχνε να βρει ύπνο ο άνθρωπο από εδώ και από εκεί. <χει> δεν έβρισκε ούτε στο βαγόνι. Ε, μα πέφτανε οι βόμβε αριστερά-δεξιά μπρο-πίσω. Έχει το τρένο να κάνει τα κατούκα τα κατούκα <χει> και να έχει τον άλλον παπάρα που θέλει να πεθάνει με βόμβα. Σαν, με βλέπω, σαν δεν να, βλέπω... να πεθάνει ήσυχο. Βόμβα <χει> ήθελε να πεθάνει με πάταγο. Σαν να βλέπω την εικόνα. Θα αριστερά δεξιά σκ Τίποτα, ούτε, ούτε μέτρα προφύλαξη. Ήταν σίγουρος ότι δεν θα συμβεί τίποτα. Α, ρε μεσημεριά, <laughs> <πόμβα>, Τώρα <laughs> τους ήθελα. Ε, Τα κύριε, μέσα στο μεσημέρι... Αγάπη μετά τις 5. <laughs> δεν μπορείτε να περιμένετε αυτό τους Ωρα παροχάρους. Ώρα κοινής ησυχίας, αυτή η Γερμανία, Τίποτα, <laughs> δεν σε βάζει. Τίποτα, τίποτα. <laughs> Φόλτ Ρέφορτ. <laughs> <laughs> <laughs> Αυτός, είναι... λοιπόν, είναι ο μψετάκι. Ξάρφου πισετάκος. του Ρόπερτ Ρέ <laughs> <laughs> Αυτά τα τρία δεν θα τα δείτε στο, στην ταινία. Που ξέρω, δεν ξέρω. Είμαι σίγουρος, Δεν την έχω δει, ούτε θα κάτσω να τη δω προφανώ. Θα προτιμούσα να βγούμε 9 η ώρα να χειροκροτήσουμε το Μητσοτάκι αύριο. Ε, Α, Α, αν τότε το, το παράγγελμα ναι. η Μαρέβα, εγώ θα βγει να. Ναι, όχι, όχι, όχι. Για το Μητσοτάκι θα βγει. Αν και έχει ζέστη καλύτερα μέσα. Ε, 9, Α, αλλά, έχει φτωχέ, ώρα... μη φοβάσαι. Αν τότε να μαζέψω. Δηλαδή, κουβάσαι. Διαφημίσει, όση ώρα μαζεύει την ππουγάδα αποστόληση. <ομίου> συμπάθησε με Ελένη Τζαμούλ. Παίξαμε πριν για του Κυρκοστάκηδε, τώρα παίζουμε για τι Κυρελένε. Τότε γιατί γιορτάζει και η Ελένη σήμερα. Ποια Ελένη, λοιπόν, με αυτό σα αποχαιρετούμε. Ναι, βεβαίως, Ποια Ελένη, εσύ που ξέρει για να ρωτάς Δεν ξέρω, ρωτάω. Ποια Ελένη, Έχεις έχει τα κότσει και να απαντήσει. Όχι, δα. Μπράβο, λοιπόν. Άστο, μόλις κλείσουν τα μικρόφωνο. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Χρόνια πολλά σε όλου. Γεια Είσαι τον όνειρό και το μεράκι μου Νίτσα, έλε, νίτσα, μου. <Στονίκη> Στο Σεριάννη, καφεδίλη, έλε, μου Φίλοι, βρε κουκλίτσα μου. Λα λα λα λα λα λα λα λα. λα. Θέλουν να μας ξαναδούνε, να τα πλέξουμε Και στο γάμο μας άρχουνε, να, να χορέψουμε. Λα λα λα λα λα λα. σεις σε το νυρό μου και το μεράκι μου. me nin la la la la la la la la la la la la Είσαι τ' όνειρό μου και το μεράκι μου